Ωρίστε, of... να πω κάτι σε αυτόν τον Λόλα, ένα μήλο από τα μήλο. Ξέρει πώ οι τρικαλίνοι πέθαναν στο 1923. 2023. 1977. Δεν επιβίωσε όμω με τον τραγικό τρόπο το τα μου. Ναι, ναι, μεγάλε, δεν πάνω από τα τρία παιδιά τα πέθαναν. Ναι, αλλά κοίταξε τώρα δεν θα πάρουμε μαντέλια να κλέβουμε όλα τα τρικαλά. Δεν μπορεί να επιβάλλει στην κοινωνία να υποφέρει για σένα. Δεν επιβάλλει στην κοινωνία να υποφέρει. Την αλήθεια θέλουμε να μάθουμε. Και να αποδοθένει ευθύνε. I'm Ένα αυτό. Δεύτερον, είπε. Υπή... αυτόν τον έφαγε η μαρμάκα, η μαύρη η τρύπα του. Ναι, σιγά τον έφαγε, έχει λεφτά για 200 χρόνια. Άλλο αυτό. Ναι, δεύτερο υπήρχε καμιά απαγόρευση στο δρόμο αυτό που μπαζώσανε για να πατήσουν οι κερανοί για διέλευση βαρέων οχημάτων. Τα χώματα είναι 20 φορτηγά. δρόμου. Από, διά, διά, από τη διάνοιξη για Μάλιστα. να μπορέσουν να πάνε τα βαριά οχήματα Μάλιστα. προκειμένου να αρχίσουν οι διαδικασίε διάσωση και απεκλοβισμού. Υπήρχε καμιά απαγόρευση. Δεν νομίζω, δεν οπότε, ξέρω τι. Άγιο, είχαμε που δεν πήγαι Και να πέσει πάνω στον αγωγό να καίει όλη η Ελλάδα. Μπράβο. Εφόσον δεν υπήρχε απαγόρευση, αυτοί που φτιάξαν τον δρόμο είχαν υπολογίσει εκεί να περνάνε όλα τα οχήματα. Αλλιώ θα είχαν βάλει, απαγορεύεται να περνάνε οχήματα άνω των 25 τόνων ή των 30 τόνων. Εφόσον δεν υπήρχε απαγόρευση, δεν υπήρχε και πρόβλημα. Δεύτερο. Και τρίτον, από ό,τι ξέρω, αυτή η αγωγή οι ψυχοαίροι, όταν εντοπίσουν μια ροή, κλείνουν αυτόματα. Εάν εκεί δεν γίνει, δεν το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να το στάσουν το τον αγωγό δε. και να μην μείνει τίποτα. Τα πρώτη φορά τα ακούμε, πατέρα. Τι να κάνω εγώ τώρα. Τι μαλακίε λένε οι άνθρωποι. Τώρα θα πιάσουμε τώρα τι μαλακίε λένε. Είναι δυνατόν, έχει κι άλλε, δεν έχει μόνο αυτέ. Ναι, Σε ποιου τα λένε, εντάξει. Το... Τα λένε στου δημοσιογράφου που δεν του κάνουν follow-up question. Ε, εντάξει, εντάξει. Τα λένε σε αυτού που θα τα καταπιούν αμάστα και θα τα περάσουν έτσι. Δεν θα ρωτήσουν έναν ειδικό. Δεν θα του πει ο δημοσιογράφο τι μαλακίε αυτά που λέτε. Μπράβο, σωστά, σωστά. Άρα ξέρουν που τα λένε. Δημιατίστε και με το λιβάνι τη 7 Παναγιάς. Αποστολή. Έλα. Την Εφτάσπαθη την έκανε σε Είναι κάποιο μοφοβικό σχόλιο αυτό για ψαλίδια και τέτοια τι είναι. Seven scissors είπε. Είπα εγώ Βεβαίω. να βάλει το να το ακούσει. ευχαριστώ πολύ. Να απο... σε καλά. Η Παναγιά, να Η, Εφτάσπαθη. η, Εφτάσπαθη. Seven η που λέμε. Α, Μου. Αγάπη μου, το είχαμε ξεχάσει αυτό! Ελιναρά μου, ψυχή μου είσαι! Είσαι στην καρδιά μου! Δεν ξεχαστήκαμε, χαθήκαμε, αγαμό. Καλά, έτσι είπαμε. Έχω πολύ καιρό να σε πάρω, έχω πολύ καιρό να σε ακούσω. Μαυρίζει ψυχή μου, ρε φίλε, μαυρίζει ψυχή μου. Και αυτό, να με πιο συχνά, να σπρίζει, να φωτίζει λέει. Ε, εγώ, Λοιπόν, ε. ρε φίλε,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 Όλοι την Ευρωπαϊκή Ένωση Είναι αλήθεια, έχει Μες. καταφέρει το απόλυτο Το έχει καταφέρει, μπράβο Εκεί φτάσαμε, Αυτό. Έφερε εσύ το, το σανό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 Μανούλα, δολιά, μάνα Μια και με γράψανε φωνιά Πήρα το κόσμο παγανιά Και τη ζωή σε ρε Γιάννη Κακό να κάνω στους κακούς που συμονάκα τους ακού Mão nos dedos pra Και επίση, τέλο για την Παρασκευή, θα ήθελα, εάν μπορεί, όλε αυτέ τι παπάντζε που λένε για του αγωγού, αυτά που έλεγε ο Άδωνη, τέλο πάντων, το του το είχαμε χθε. Το... Σα παρακαλώ. Ναι, παρεκτρέπω μερικέ φορέ. Ναι, ναι, για πε. συνδυασμό με τον Παναγιώτη Χατζηστεφάνου που ήταν καλεσμένο κάποια στιγμή στον κίτρινο τύπο και τα είχε βάλει με ένα ξεδοδιάρι γέρο. Δηλαδή, ό,τι έλεγε ο Άδωνη, να το συνδυάσει με τι απαντήσει του Χατζηστεφάνου. Εντάξει. Ν' έλθετε, σα παρακαλώ, και όλε αυτέ τι. Πώ διαμορφώθηκε ο χώρο. για να σηκωθούν τα βαγόνια για όποιον ξέρει στοιχειώδη φυσική Δεν είναι φιλική υπόθεση εδώ πέρα Υπό Δεν είστε με τον κολλητό σα. Δεν ξακώνεστε εδώ πέρα Γιατί ο κολιτόσαν δεν τα σκέρασε κοτόπουλο Συνέζεστε σας παρακαλώ πολύ ε. Και μιλήστε σοβαρά σαν πολιτικός Κάτω υπάρχει βροχή Λάσπη η γερανοί πρέπει να 20 τόνου. Εάν ο Γιαννός δεν πατήσει σε στέρεο έδαφος δεν μπορεί να σηκώσει Μάλιστα. τα βαγόνια Δεν μιλάτε καθόλου σε παραγγελιοποιήστε! Πέφτετε σε αντιφάσεις, συνέχεια, λέτε βλακείες Και το επιπλέον στοιχείο πάμε τώρα σε αυτό πάμε ότι κάτω από το χώμα υπάρχει ο αγωγός του φυσικού Μάλιστα. αερίου που αν σκάσει θα καεί όλη η Είναι τα βαγόνια δεξιά και αριστερά χτυπημένα, καμένα, κατεστραμένα Ψάχνουμε για επιζώντε ή για τα πτώματα. Αγαμίστε, ρεξόλε! Και πρέπει να σηκωθούν το δυνατόν γρηγορότερα για να μην σκάσει ο αγωγό που είναι από κάτω. Έναν δώρο, Στην ερήμηνιά που ήταν πριν με τον Αντρέα, είσαι στο σπαθί και πάνω στο Δαγελίο. Έλα. Λοιπόν, θέλω μια πιέρωση για την Παρασκευή. Δώσε. Είναι επειδή είδα και χθε ότι στην Αρβίλα ο κουτσούμπα μα είναι πρόεδρο σε δημοφιλία. Όσο και να τον πολεμάνε, και για τι δηλώσει που έκανε για το σεξισμό. Πού ε, φτάσαμε, ένας... έρχονται τα κουμούνια. Πού φτάσαμε, Ναι, ναι, από ένα φίλο μου Σιρίζη. Λέω, καλό παιδί, αλλά εντελώ αντικομουνιστή. Θα πήρε με τι δηλώσει του κουτσούμπα, λέει, για τι πιζητούδε και για τι only funds. ότι είναι όλε εξεργάτριε και δείχνει ότι δεν τι σέβεται. Εγώ... Δεν κατάλαβα Χριστό, ο Γιατί, λοιπόν, δεν καταγγέλλετε το ότι κυλώματα,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 Να απολογίστε για το σάποιο σύστημά σα. Ναι, ναι, όχι μόνο αυτό. Εγώ που μίλησα με μια κοπέλα που κάνει φίστει, μου λέει πεστου ηλικιου φίλου και σε κάθε ηλικίο σιριζέο και αναρχικό, ότι κανείς δεν μα αναγκάζει το γουστάρουμε αυτό που κάνουμε, ότι βγάζουμε σε μια βραδιά σα βγάζει αυτό ένα μήνα και σε ένα σαββατοκύριακο που θα βγάζει αυτό ένα χρόνο. Και δεν θέλουμε να ζήσουμε στην αναρχική σιριζέικη κοινωνία του. Εμπάσει περιπτώσει, το τραγούδι που θέλω να αφιερώσουμε πάνω σε αυτό είναι το μέσα καπνεργοστάσια και μέσα η φατουργία, το πιο αντισυχιστικό τραγούδι που υπάρχει, του έλλειου καζαντήδη, το ξέρει. Θα βρει χρήσι όμορφα μερίσφα, κάτι τέτοια λέει. Ναι. Με στα κάπνεργοστάσια και στα υφαντουργία Βρίσκεις κορίτσια όμορφα με αισθήματα και αξία Υπηρεύουν σαν τη μέλισσα που φτιάχνει πάντα μέλη μα τον ζωή καμία δεν τον θέλει Και το φτωχολογιά το οποία είναι τα πιο αντισεξιστικά τραγούδια που σέβονται τη γυναίκα απλά η σημερινή κοπέλα δεν δουλεύει σε καπνεργοστάσια και φαντουργία, δουλεύει σε καφέ μοιράζει θυλάδια, δουλεύει σερβιτόρα φτιάχνει νύχα και τα φιερώνει μέσα όλα αυτά τα χωρίτια που βγάζουν τη μία το ψωμί Φτωχολογιά. για σενακά κάθε μου τραγούδι για τους καημούς σου που σ' στη γειτονιά το κολογιά που απ' τον για διάγνεις λουλούδι και τους καημούς σου τους φλέκεις ψιλοβελονιά Και μάλλον σαν άντρες μόνο καμπαρή μάτια Συλάκι, παρισόπουλα, χαράστα, κοριτσόπουλα Πούχουν και αγαλιάζουν τη φωτιά Πούχουν και τη φωτιά Μια για την παρασκευή. Λοιπόν, θέλω να αυτές τις μαλακίες που λέει ο Άδωνης, ότι ψέματα, ψέματα και ψέματα και δεν αυτός, Να βάλεις τον ήχο, της τον ήχο της και μετά να βάλεις τον ήχο της που από την Ελλάδα. Η κυβέρνησή μα έχει κάνει πράγματι ένα λάθο και αρθώ να απαντήσω σε λίγο και σώσα με ρωτάτε Ποιο είναι το λάθος? Από τον πόνο που αισθανθήκαμε για τους νεκρούς Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή Γιατί έρχηγε, γιατί συγκινήθηκα απ'... Αντιμετωπίσαμε το ζήτημα αυτό με μια πολύ μεγάλη συστολή. Και εγώ, που είμαι θεωρητικά ο πιο θαραλέος, και εγώ ποτέ φορές φρέναρα. Μπροστά στους γονείς αυτούς τι να πεις. Αφήσαμε ανυπεράσπιστη την αλήθεια και επικράτησε στην κοινή γνώμη το ψέμα.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 τα καταπορέσεις. Να' τι πως είχα μια καρδιά σαν της παιδιά και να με συγχωρείς.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 Ωραία, θα μπορεί να την βρει, έτσι. Ναι, εγώ θα μπορούσα. Δεν θα παίζει μετά στο ίδρυμα όμω. Εντάξει, σκεφτήκαμε για το ίδρυμα. Η εκπομπή να το ακούγεται. Όχι, δεν θα μα φημώσουν τα μονοπάνα. Πάμε και εμεί στην αυλή του φθινοπορού. Πίσω από τα πετρωμένα στάχια του καλοκαιριού. και ο κύριο Μητσοτάκη και είπε αυτό το λάθος δεν θα επαναληφθεί. Οι νεκροί μα είναι λάθη Οι νεκροί είναι λάθο. Και δεν θα ξαναγίνει. Το νικτήρο τον κύριο Μητσοτάκη. Λέγομαι Κατερίνα Βουτσινά. Είμαι η αδερφή του νεκρού. Πάμε να στην αυλή που Πάλε, φεύγω. Μαγκάλια, συμφιληθήκαμε. Ήταν ευτυχισμένο, χαρούμενο και για πρώτη φορά στη ζωή του ερωτευμένο. <Τι>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 Ορδάνη Αδαμάκης, 23 ετών Κυπριανός Παπαϊωάννου, 23 ετών Τηφυγένια Μίτσκα, 23 ετών Τένις Ρούτζη, 23 ετών Αγάπη Τσακλίδου, 23 ετών Αφροδίτη Ξιωμά, 23 ετών Γεώργιος Παπάζογλου, 23 ετών Νικίδας Καραθεοδόρου, 24 ετών Άγγελας Τρικερίδης, 24 ετών Καλιώπη Πορφυρίδου, 24 ετών Αναστασία Δαμίλη 25 ετών, Δήμητρα Ευαγγελία Καπετάνιου 25 ετών, Ελισάβη Κατηβασιλείου, 27 ετών, Δημήτριος Ασλανίδης, 27 ετών, Ιωάννης Σαρασάβας, 28 ετών, Σωτήριος Καραγεωγείου, 28 ετών, Ελπίδα Χούπα, 29 ετών, Δημήτριος Ίκου, 29 ετών, Παναγιώτης Χαζηφαραλάμπους, Νικόλαος Ναλμπάντης, 29 ετών Δημήτριος Μασαλής, 30 ετών Σοφία Ηρήνη Ναχματζίδου, 32 ετών Βάιος Βλάχος, 34 ετών Μία Μοχάματ Έντρης, 34 ετών Αφινά Κατσάρα, 35 ετών Κουλέα Λονέ, 35 ετών Έλενα Δουρμήκα, 35 ετών Σπυρίδων Βουλγαρίς 35 ετών Βάια Πλέκα, 43 ετών Ανδρέας Παυλίδης, 49 ετών Ιωάννης Μουτσινάς, 49 ετών Μαρία Μουρτζάκη, 52 ετών Βασίλης Κυριάχος Κώτας, 52 ετών Ευάγγελο Μπουρνάζης, 54 ετών Ιωάννης Τζοβάρα 55 ετών Χρυσή Κουκαριώτου, 56 ετών Βασιλική Χλωρού, 56 ετών. Μαρία Εβούτ 56 ετών. Μαρία Μιάρη, 56 ετών. Γεώργιος Φωτόπουλος 57 ετών. Γεώργιος Τζούμπας, 59 ετών. Βόζο Παυλίνη, 62 ετών. Ευαγγελία Αντός Σίλβα 63 ετών. Ιωάννης Καριώτης, 63 ετών. Γεώργιος Κυριακίδης, 67 ετών.